Πέ στο τραγουδιστά. Ο Δημήτρης Δήλος παρουσιάζει θεματικές εκπομπές με αληθινά τραγούδια. Επιλεγμένα Σάββατα στις 6 το απόγευμα στο Cocktail Web Radio.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 Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Είναι Σάββατο απόγευμα και η απόψινή βραδιά το απόψινό πέστο τραγουδιστά είναι αφιερεμένο δικαιωματικά σε έναν σπουδαίο Έλληνα τραγουδοποιό ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα και δεν είναι άλλος από το Διονύση Σαββόπουλο. Ήταν 2 Δεκεμβρίου του 1944 όταν γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη ο καταπληκτικός, ο τεράστιος αυτός τραγουδοποιός με μια σπουδαία πορεία και δημιουργία στη μουσική σχεδόν πλησιάζει τα 60 χρόνια από το 1965 και μέχρι σήμερα αδιάλειπτα. συνεχώς Με αφορμή τα γενέα του σήμερα στα οποία πέσαμε πάνω τους είπα να κάνουμε ένα αφιέρωμα στα Τραγούδια στι συμμετοχέ του, σε όχι δικά του τραγούδια, γιατί οι δίσκοι του περιέχουν τα δικά του τραγούδια να ακούσουμε τραγούδια και δίσκους άλλων στου οποίου συμμετείχε, και σε τραγούδια που δεν ήταν δικά του. Δηλαδή, είχαμε και κάποια συμμετοχή με δικό του τραγούδι, δεν θα την ακούσουμε απόψε, θα ακούσουμε μόνο τον ε, Διονύη Σεβόπουλο σε ρόλο ερμηνευτή. Καλώ ήρθατε, μέχρι τι 8 θα ακούσουμε πολύ ωραία, αλλά πιο γνωστά και άλλα λιγότερα μέσα τραγούδια. Θα είναι ένα πολύ θέλω να πιστεύω μουσικό δίωρο και τοποψινό, οτιδήποτε άλλο χρόνια πολλά λαρα <Τοξέν> Λαραλαλα, λα, Λαραλαλα, λαραλαλαλα. Λαραλαλα. Σαν ήταν όνειρο, απόψε γέλια χαρές, Με ξυπνήσαν, λες και να γιόρταζε γολιγή. Χρόνια πολλά, ακούγω, όταν άσχησες χίλια χρόνια, Κάντα έλεγε μια ευχή. Νόμιζα πόσο νηρευόμουν, οι σαν μακρινή, μακρινοί σαν τραγούδα γαν ποτάμια πουλιά και ουρανοί. Κάποιος γιορτάζει που να, να ξέρω που να, να θυμάμαι πού τι να, να πω κάποιος γιορτάζει και ησυχάζει δε με νοιάζει κάποιος γιορτάζει μα το βρήκα Είμαι εγώ, κάποιος γιορτάζει και συχάζει, δεν με νοιάζει. κάποιος γιορτάζει μα το βρήκα είμαι εγώ. Ξεκινήσαμε με την αναγνωρίσιμη φωνή του Γιώργου Ζωγράφου μαζί με τον Διονύση Σαββόπουλο από το δίσκο Ζήτω το ελληνικό τραγούδι το 1987, αποτέλεσμα μια τηλεοπτικής εκπομπή που έκανε τότε ο Σαββόπουλο. Έγινε και ένα διπλό δίσκο όπου ήταν καλεσμένοι πάρα πολλοί μουσικοί και τραγουδιστέ εκείνη τη εποχή, και όχι μόνο. Και έτσι είχαμε τον Γιώργο Ζωγράφο από τη συμμετοχή του σε αυτό το άλμπομ που τραγουδάει Το Κάποιο Γιορτάζει μαζί με τον Διονύση Σαβββόπουλο. Το συγκεκριμένο δίσκο το έχουμε συμπεριλάβει στι συμμετοχέ, μια που επί τη ουσία είναι ένα δίσκο που έγινε με πάρα πολλού τραγουδιστέ, οι οποίοι ερμηνεύουν δικά του τραγούδια ή άλλων, και δεν αφορά καθόλου την προσωπική δισκογραφία του Σαββόπουλου. Θα ασχοληθούμε πάλι αργότερα με το δίσκο αυτό. Θα ξεκινήσουμε τώρα, εμεί θα πάμε πιο πίσω, θα πάμε στα 1976. Όπω λέει και το αφιέρωμα, το banner μα, όταν ξεκινάμε, είναι η χρονιά που ο Μάνο γράφει μουσική, ο Νίκο Γκάτσο γράφει του Στίχου για ένα δίσκο που είχε τίτλο «Τα παράλογα. Μουσική και τραγούδια της φθοράς και του ονείρου» σε στιχου και κείμενα του Νίκου Γκάτσου για φωνές, χοροδία και ορχήστρα. Σε αυτό το δίσκο, το 1976, μοιράζεται το τραγούδι με τη Μελίνα, με τη Μελίνα Μερκούρη, «Τάλαγο, τάλογο το μεροβριώνει». Και αναλαμβάνει, για πρώτη φορά, τραγουδιστή. Τα λόγο, τα λόγο, ο Μεροβιώνει Δες στο κορίτσι μου πόσο κρυγώνει Έλα να ανέβουμε κι απόψε στ' άστρα Για να τις φέρουμε χρήση θερμαστρά Τα λόγο, τα λόγο, ο Μεροβιώνει στο κορίτσι μου πόσο κριμόνι Ταλογο, ταλογο ο μερβριχόνι φέρτο τσεκούρι μου και το πριχόνι και πάμε γρήγορα να κόψω ξύλα γιατί έχει σύγκριο κι ανά τριχύλα. Τ' άλογο, τ' άλογο μερβριώνει δες το κορίτσι μου πόσο κρύο Σύνεφο με ξαγριώνει. Και το κορίτσι προσμένει πάντα. Μενα ένα θερμόμετρο που λέει σαράντα. Τα λαβα, Δε στο κορίτσι μου πόσο κρυμώνει. Οπότε, έτσι ξεκινάει η ιστορία με τι συμμετοχέ του Διονύη Σαββόπουλου στο δίσκου σ' με τα παράλογα του Μάνο Κατζηδάκη. Να πούμε μια πολύ πολύ μεγάλη καλησπέρα στην Πρέβεζα, να πούμε στη Σοφία και στο Φίλιππο που μα ακούν σήμερα μετά από πολύ καιρό, μετά από πολλέ προσπάθειε, να μα ακούσουν ζωντανά. Μα ακούνε τα παιδιά, καλησπέρα λοιπόν, παιδιά στην Πρέβεζα, στο ωραίο μα αφιέρωμα σήμερα για το Διονύη Σαβββόπουλου. Άρα, να σα στείλουμε και το επόμενο τραγούδι που μα έρχεται από τα 1978, όπου εδώ ο Σαββόπουλο αναλαμβάνει και ρόλο. Παραγωγού στην ουσία. Μία δουλειά του Νίκου Ξιδάκη και του Μανώλη Ρασούλη που άλλαξε το λαϊκό τραγούδι έτσι όπω το ξέραμε μέχρι τότε. Από εκεί και μετά, νομίζω ότι η χρονιά Μάρτις του 1978 είναι οράσιμο για το ελληνικό τραγούδι. Τότε κυκλοφόρησε η εκδίκη τη Γυφτιά με τον Νίκο Παπάζογλου, τον Δημήτρη Κοντογιάννη και πώ τη λέγανε και αυτή τραγουδίστρια. Τα λέω απ' έξω τώρα και καμιά φορά τα ξεχνάω. Τη Σοφία κάτι. Σοφία λέγονταν η τραγουδίστρια. Το θυμηθώ, διαμαντή μάλλον Να δω το δίσκο γιατί <laughs> τα λέω απ' έξω. Εκεί λοιπόν ο, ο Σαβόπλος είναι παραγωγός Και μας συστήνει τους νέους δημιουργούς Τότε, τους τότε νέους δημιουργούς Και μάλιστα ξεκινάει το δίσκο Τραγουδάει και δύο τραγούδια Το πρώτο που ανοίγει το, το άλμπουμ Και το τελευταίο Το πρώτο έχει τίτλο «Βρέχεις στην Εθνική Οδό» Και το τελευταίο «Μετανάστης στην αγκάλι σου» Και τα δύο αυτά πάνε πακέτο στην Βρέχει στην εθνική οδό Για πάμε Βρέχει στην εθνική οδό Σε κάποιο τη χιλιόμετρο Μου σκέμα μαμόνος περπατώ Με το τσιγάρο μου σβηστώ βλέπω τα μάξια να περνούν τους οδηγούς να με κοιτούν μα διαφορώ και πρόχωρώ δεν ξέρω καν για που τραβώ κάποια τραγούδια γυφτικά από ένα κέντρο εδώ κοντά λένε και φιλιά μου βαλαντώνουν την καρδιά. Τώρα σε πια αγκαλιάζεστε, Να ξενοιχτά τη νύχτα αυτή και έξω από την Και το φινάδι του Δεσκού. τη για να βγει, μου να με βρει. να με πεσε δουλειά. Και είναι το κορμάκι σου. Δεν πια. Η συνεισφορά του Διονύση Σαβόπουλου στο ελληνικό τραγούδι τεράστια όχι μόνο ως τραγουδοποιός αλλά και ως παραγωγός μια που μας σύστησε όπως είπαμε αυτή την ομάδα που μόλις ακούσαμε που επηρέασε πάρα πολύ τα μουσικά πράγματα από εκεί και τον Νίκο Ξηδάκη, τον Πανέλου Ρασούλη, τον Νίκο Παπάζοκλου και βεβαίω το επόμενο που έρχεται, τραγουδοποιώ, που είναι ο Βαγγέλης Γερμανό, ο οποίο το 1981 κυκλοφόρησε το πρώτο του δίσκο Τα μπαράκια, το εξαιρετικό άλμπουμ μια παραγωγή του Διονύση Αβόπουλου όπω σημειώνεται στο εξώφυλλο. Ένα εξαιρετικό δίσκος ίσω και ένα από του καλύτερος του Γερμανού, σίγουρα και ένα από του καλύτερου επίση δίσκου ορόσημο για του τραγουδοποιού μετέπειτα, Τα μπαράκια. Ε, και εκεί έχει βάλει το χέρι του ο Διονύσης Σαββόπουλος και μάλιστα ερμηνεύει και δύο τραγούδια παρέα με το, το ένα με το Βαγγέλ Γερμανό και στο άλλο στην παρέα συμμετέχει και η ελευθερία Βανιτάκη εννοείται θα ακούσουμε και τα δύο τραγούδια από αυτό το δίσκο είναι, είναι 12 εκπληκτικά τραγούδια για νομίζω δεν υπάρχει κάποιο τραγουδο που να μην έχει ακουμπήσει και σε αυτό το δίσκο του Βαγγέλ Γερμανού να ακούσουμε πρώτα τον Κυπουρό. Που ήταν ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια την εποχή του κρατικού ραδιοφόνου τότε που δεν υπήρχαν τα πολλά ραδιόφωνα. Ε, ήταν από τα πολύ αγαπημένα το συγκεκριμένο και έτσι το μάθαμε και το τραγουδούσαμε και εμεί. Έγινε και λαϊκό τραγούδι κάποια στιγμή αυτό από την Αθηναϊκή Κομπανία. Ο Κυπουρό. Το μοιράζονται ο Ευαγγέλη Γερμανό και ο Διονύη Σαβόπουλο. Τραγουδάμε εδώ, ε! Θα ήθελα να, θα ήθελα να ήμουν Κυπουρό. Μου κι πουρό σ' ένα κόρα λαϊνιό, γέρο στο θα γεροπουρό. Θαυματοποιό με τα στίχια τη νύχτα. Να μεθώ. Θα θέλα να, θα θέλα να μουν παπούτσικ, το χρόνο να μετρώ με το σπυρί, το γυαλινό. Ο της, να κρύψω και κανεί να μην το δω. Βάλε μα και βαστούχω. Oh oh. Μα αφού δεν είμαι κυπουρός Ας ήμουν της αγάπης μας φούρος. Μα αφού δεν είμαι κυνηγός Ας ήμουν στην ποδιά σου να Βάλε πήμα και μ' χώρο Γέλα κι εσύ η αγάπηλα αυτό ήταν ο Κυπουρό, και αυτό που έρχεται που είπε με τον ο Βαγγέλη Γερμανό, η Ελευθερία Ρηβανιτάκη, η οποία ήταν και αυτή τότε στο ξεκίνημά τη. Φαίνεται η ινανικότητα τη φωνή τη. Τότε ήταν την εποχή με την Οπισθοδρομική οθ... Κομπανία και ο Διονύη Σαββόπουλο μαζί. Και τρεις τραγωδών, Γιατί σε θέλω Σε μια τέλειωτη παρτίδα Σε κερδίζω και σε χάνω Και ποντάρω τη ζωή μου Στην αγάπη σου επάνω Ερωτόκριτος θα γίνω το δράκο θα ξεκάνω γιατί σε θέλω δεν ναι, σε θέλω δεν ακούς που ρολώνει, σαν ερωτευμένος γάτος σαν της το καμίνη και σαν φλεγωμένη βάτος με τραγούλια σκαβωτούνε τρεις χιλιάδες μέτρα βάθος γιατί σε θέλω Ναι, <N> σε <N> <ese N> <felon> πόντο πόντο θα μετρήσω γιατί σε θέλω ναι, σε θέλω Σε το μου, και το έμασε μαντίλι, ο το, το μου, και στο Τι ωραίο τραγούδι, ε? τι υπέροχο τραγούδι έχουμε στο ελληνικά, να τα ακούμε και να επιστρέφουμε ξανά να τα ανακαλύπτουμε και ολόκληρα άλμπομ, όπω είναι τα μπαράκια του Βαγγέλη Γερμανού. Αφιέρωμα στο Διονύη Σαββόπουλου, απόψε με αφορμή τα γενέθλιά του που είναι σήμερα, 2 του Δεκέμβρη. Το 1944 γεννήθηκε και έτσι εμεί σήμερα βρίσκουμε μια αφορμή να μαζέψουμε τραγούδια από συμμετοχέ του σε δίσκου άλλων και να το κάνουμε έτσι ένα δίωρο αφιέρωμα. Θέλω να πιστεύω ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μα πείτε τη γνώμη σα, βεβαίω μπορείτε και από τη σελίδα μα εδώ στο Cocktail Web Radio και στο Paisley mm. Tragουδιστά που είναι η σελίδα μα στο Facebook και μέσα από το Messenger υπάρχουν τρόποι και να στείλετε μήνυμα στη σελίδα και στο Live 24. Γενικότερα, αν θέλετε να, να τα πούμε για από κοντά επίση στο δωμάτιο επικοινωνία, μπορείτε να έρθετε στο chat room που βλέπετε στην αρχική σελίδα του Cocktail Web Radio. Αν δεν θέλετε να κάνετε τίποτα από όλα αυτά, θα πάμε όλοι παρέ να ακούσουμε την επόμενη. Συνάντηση τη παρέα αυτή που μόλι ακούσαμε, δηλαδή του Διονύη Σαββόπουλου και τη Ελευθερία Σερβανιτάκη ω συμμετέχοντε, αλλά σχεδόν 20 χρόνια αργότερα. Το 1999, αυτή τη φορά τραγούδισαν μαζί με τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Το αδιέξοδο. Ήταν ο δίσκο ο Ανεμοδείκτη όταν ξεκίνησε την πορεία του μετά δικά του τραγούδι. Να γράφει και ο ίδιο στίχου και μουσική. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά από την περίοδο, μια περίοδο που δούλευα σε ένα στο κέντρο τη Αθήνα. Όταν ξεκινούσε ο Αλκίνο και τον είχαμε συχνά ο Θαμώνα εκεί, πόσο πολύ αγάπη και σεβασμό έτρεφε για το Διονύη Σαββόπουλο και καταλαβαίνω πόσο σημαντικό θα ήταν όταν βρέθηκαν και συναντήθηκαν και τραγούδησαν μαζί και ξανά με τη συμμετοχή τη Ελευθερία Σαββανιτάκη το αδιέξοδο. Το αδιέξοδο ενό καλλιτέχνη την ώρα που νιώθει ότι πρέπει να βγει μπροστά στο κοινό. Να το στείλω στον πάνω, τον συνοδοιπόρο, ο οποίο μου κάνει παρέμβαση στο δωμάτιο επικοινωνία. Λοιπόν, καλησπέρα πάνω και σε σένα. Και πάμε να λύσουμε όλοι μαζί και να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Δεν έχω τι να τραγουδήσω, τι να πω. Είναι η φωνή μου, ένα σήμα από καπνό. Γιατί για πάντα λέω το στόμα μου να κλείσω. Για τίποτα άλλο πια να μην ξαναμιλήσω. Μα πάλι πώ θα ζήσω. Μέσα σε σχολεία, μέσα σε πανεπιστήμια Μέσα σε οδεία, σε στρατούς και γυμναστήρια Πέρασα χρόνια, άλλο μπήκα κι άλλο πγήκα Κι έχω τη μόρφωση για όπλο και για πρίκα Κι ένσημο για το οίκα Φεύγει η ζωή, τελειώνει Σας εντώνει, φανερώνει Ό,τι αγαπούσα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 Παρέτα τα πάνω σου, μικρέ. πάρε τα πάνω σου. Φάρε μολύβι και λακάθησε στο πιάνο σου. Και φτιάξε πάλι την αρχαία συνταγή. Με να τραγούδι να γλυκάνει στη ψυχή. Μάραγε, θα μου βγει. Πρέπει να διαντυάσει το κεφάλι σου από τι σκέψει. Μήπω μπορέσει τελικά. Αυτά μου είπαν κάποιοι φίλοι χθες το βράδυ μα εγώ το μόνο που ζητούσα ήταν το χάδι τη μια του νότα στο σκοτάδι. Βρεύγει η ζωή τελειώνει σαν ό,τι αγαπούσα και το άφησα ό,τι μισούσα, μισούσα και το, το κράτησα Φλεύγει η ζωή παινιώνει, σαν σεγκώνει, αυτό Τον εαυτό μου που το ξέχασα, μέσα κόσμο μου που έχασα Με τέτοια που έχω ψυχολογία, πώς θα βγω στη συναυλία Ωραίο που είναι ο Γενοϊόνδη, και όσο μεγαλώνει, εξακολουθεί να γίνεται συνέχεια καλύτερο. Τον χαιρόμαστε, είναι από του καλλιτέχνε που, που εξελίσσονται συνέχεια. Ε, στη σημερινή μα βραδιά, μάλλον θα έχω συμμέτοχο και την Σοφία Μέμπου, μια που μα ακούει <χαι> ε, απόψε, μετά από πολύ καιρό, και σχολιάζει πολύ ωραία. Και θα μπορούσε να συμμετέχει να την έχουμε μαζί μα εδώ. Θα ήταν πολύ ωραία. Μου γράφει λοιπόν μελαγχολική διάθεση, φοιτητική ζωή, ανασφάλειε που παλέψαμε, όνειρα που κυνηγάμε ακόμα. Πραγματικά είναι. Εξαιρετικό το πόσο έχουμε συνδέσει τη ζωή μα με τα τραγούδια και τη μουσική, και αυτό είναι πραγματικά η μουσική, και αυτό είναι τα αληθινά τραγούδια, να είναι εδώ και να μα φέρνουν στιγμές και αναμνήσει. Άρα, ε, λοιπόν, Σοφία, συνέχισε να μου στέλνει εδώ διάφορα μηνύματα με αυτά που ακούμε και εμεί θα τα μοιραζόμαστε όλοι παρέα, θα την κάνουμε μαζί. Την ψυχολογία στη θάλασσα φτιάχνω, όπω μα λέει η Σοφία, και πάω στην κάθε δική μου συναυλία, ο καθένα μας μαζί με αυτά τα τραγούδια. Πάμε στα 1987. Είναι η χρονιά που κυκλοφορεί ο δίσκο. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι, όπω είπαμε, που ξεκινήσαμε με τον Γιώργο Ζωγράφο. Και εκεί, σε αυτό το δίσκο, που μαζεύτηκαν πολλοί τραγουδιστέ τη εποχή, μια πολύ ιδιαίτερη τηλεοπτική εκπομπή για την εποχή τη, αυτή του Διονύη Σαββόπουλου, επηρέασε πάρα πολύ του επόμενου. Θα ακούσουμε από αυτό το δίσκο Το Καλοκεράκι. Γιατί το Καλοκεράκι, γιατί εκεί μαζεύεται ο Νίκο Πορτοκάλογλου, που το έκλαψε από του Φαθμέ, ο Διονύη Σαβόπουλο. Ο Γιάννης Πάριος, ο Γιάννης Γιωκαρίνης και ο Χάρης με τον Πάνο Κατσιμίχα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία συνέβραση αυτή και ήθελα να την ακούσουμε στην επόψη εκπομπή γιατί όλοι οι συγκεκριμένοι επηρεάστηκαν πάρα πολύ από τη σχολή που δημιούργησε ο Διονύσης Σαββόπουλος. Το καλοκεράκι από αυτό τον πολύ ωραίο δίσκο αν δεν τον έχετε ακούσει να τον αναζητήσετε ζήτω το ελληνικό τραγούδι. Του νεότερου φίλου μα, γιατί πάντα θα υπάρχουν και νεότερε στην Παρία που θα αναζητούν πράγματα και θα ψάχνουν με τη μουσική. Πάμε λοιπόν. Το καλό κεράκι. Για να γνωρίσετε εδώ όλου, δεν θα ξανακούσετε άλλου. Δίσκο το Γιάννη Πάριο μαζί σε ένα τραγούδι με τον Γιάννη Γιοκαρίνη και τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα και το Σαββόπυλο μαζί και τον Πορτοκάλεπλο. Είναι μια ωραία μοναδική στιγμή που έχει αποτυπωθεί σε βινίλιο. Το κεράκι στην ακρογυαλιά Μέσα στο νεράκι πλέον αγκαλιά Πέφτει το βραδάκι, πιάνει η δροσιά δώσε ένα φυλάκι και έλα πιο κοντά Εγώ κι εσύ, εσύ και εγώ, μόνη πάνω στη γη εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ μόνοι πάνω στη γη, oh, oh, oh, oh. μόνοι στη γη. Ήταν η Αθήνα όμως το λαιμό, με φως και ρουτίνα και άγχος τρόμερο Δες μου ένα τσιγάρο μου και φωτιά Δε μου θα σε πάρω Στην καπτή την αμμουδιά Εγώ κι εσύ Εσύ κι εγώ Μόνοι πάνω στη γη oh, oh, oh. Μόνοι στη γη Εγώ κι εσύ Εσύ κι εγώ Μόνοι πάνω στη γη Oh, oh, oh, oh. μόνοι στη γη Τηλέφωνο χτυπάει πουλιάζει το νησί και τον όνειρο σκορπάει στο γραφείου τη βουή Μετά από μη και γελάς Σ' ακούω σαν χαμένος το ρεφρέ να τραγουδάς.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 Ερωδέσαι, εσύ, εσύ κι εγώ, πάνω στη δική. Oh, oh, oh, oh. Ό, στη γη. Πάρα πολύ ωραίο, ε, ε μας πήγε στο Αν ε. και καλοκαίρι έχουμε ακόμα βέβαια είναι αλήθεια, και το Σαββατοκύριακο ζεστό είναι και αύριο πάλι, ζέστη έχει, κουνούπια ακόμα είναι έχουμε μάσες, μίγες, ψιμα το μεσημέρι και φαίνεται πάλι μια μίγα. Το βράδυ να κουνούπι μου τεγύρισε γύρω από τα αυτή μου και λες που φτάσαμε στο Δεκέμβριο, βγάλαμε τα δέντρα και ακόμα εδώ καλοκαίρι φέτος. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πάμε στα τραγούδια. Πάμε στα τραγούδια στις συμμετοχές του Γιονίου Σαββόπουλου. Το 1990 συμμετείχε στο δίσκο της Μαρίας Φαραντούρη που είχε τίτλο 17 τραγούδια. Ένας καταπληκτικός δίσκος με... Κάποια τραγούδια που ήταν του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου. Συμμετείχε και ο Βαγγέλη Παπαθανασίου στο δίσκο με τον Μιχάλη Μπουρμπούλη. Κάποια ξένα τραγούδια. Και ακριβώ αυτό, μαζί με τον Διονύση Σαβόπουλο ανοίγουν το δίσκο τραγουδώντα Το Καρούζο. Ένα υπέροχο τραγούδι του Λούτσιο Ντάλλα. Πολύ αγαπημένε μα και στην Ελλάδα. Θαυμάσια τραγούδια. Το, το τραγούδι, σαν παρέα, σε αυτό το δίσκο που είχε τίτλο 17 τραγούδια. Και θα τα ακούσουμε και πάλι μαζί απόψε. Έτσι και λες το καρούζο μας αρέσει και αυτή η εκδοχή θα έχει ενδιαφέρον. Ήταν πολύ ωραίος ο αυτό αυτός τα 17 τραγούδια. Αλλάζουμε ρυθμό. Πia terrazza davanti al golfo di Soriento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Così schiarise la voce e ricomincia il canto. Te volo bene, assai, te volo bene, assai. tanto tanto bene a sai un'o cadono rumo una canena ormai e solo il sangue del david e solo il sangue dentro a me assai. Sangue dentro a sai la luce mens al mare Solenò di là in America Era nel sole le lampare, La bianca scia di un medica. Senti il dolore nella musica, si alzò dal piano forte. Quando vide la luna uscire da una muvola, il sembro più dolce anche l'mor tre. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credete di affogare. Devola! Και con la minica, puoi diventare un altro. Μα due occhi che ti guardano, così vicini e veri, fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così divento tutto piccolo, anche se non ti in America. Vuol dire venire la tua vita, come la scia di un elica, ah la vita, ah sì, è la vita che finisce, è felice, ma non ci pensavi tanto, ti voglio bene, anzi si sentiva già felice e ricomincio il suo canto Πάρα πολύ ωραία σύμπραξη. Ο Διονύη Ευόπουλο μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη στο υπέροχο Καρούζο. Πρέπει κάποια στιγμή είχαμε κάνει στο ιταλικό τραγούδι, κάποια στιγμή θα ξαναεπιστρέψουμε και στο Λούτσιο Ντάλλα που έχει γράψει μερικά θαυμάσια τραγούδια. Που τα έχουμε αγαπήσει και στα ιταλικά και όσο έχουν διασκευαστεί στα ελληνικά κάποια. Και το επόμενο πάλι μαζί με παρέα είναι. Το 1996 ο Νίκο Πορτοκάλογλου κυκλοφορεί ένα δίσκο που είχε τίτλο Άσο Τραγούδια των Φατμέ, τα οποία μέχρι τότε τα είχαν ερμηνεύσει στα δίσκους τους και εκεί για πρώτη φορά καλή φίλος να ερμηνεύσουν με το δικό τους τρόπο τα τραγούδια. Έχουμε πολύ ωραίες εκτελέσεις εκεί. Έχουμε και σε αυτό το δίσκο τα ψέματα με τον Χάρη Κατσιμίχα, που είναι μοναδική εκτέλεση. Τη Ροβένα Λεβρά με το «Τι σε εσένα». Τραγούδια που έχουμε αγαποποίησει πάρα πολύ και ανάμεσα λοιπόν στους προσκάλεσε τότε ο Πορτοκάλογλου να τραγουδήσουν παρέα του ήταν και ο Διονύς Σαβόπλος ο οποίος ποιο τραγουδί είπε, είπε αυτό που θα ακούσουμε τώρα μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Φατμέ του Πορτοκάλογλου το τραγούδι Να με προσέχεις Να με προσέχεις Τραγουδάμε απόψε το πέστο στον τραγουδιστά όταν είχε αφιέρμα το Διονύς Σαβόπλου αποκτάει το νόημα που του πρέπει μην κάνεις πίσω το χέρι, κράτα μου στα σκούτεινά. Δε να σου μιλήσω για αυτά που μέσα δεν χωράνε πια. Να με προσέχεις Γιατί έχω πέσει χαμηλά Έχω πέσει χαμηλά Μάτια μου γλυκά Να με αντέχεις Να με προσέχεις Μέχρι να σηκωθώ ξανά Λίγο ακόμα μόναχα Μάτια μου λικά να με αντέχεις Να με προσέχεις Κοντά, τον κόσμο κρύψε Τον κόσμο αυτόν που μου ζητάει πολλά Έλα κοντά Μια σπιθαρίξε. Να βγει απ' τη στάχτη μου ξανά α, φωτιά Να με προσέχει, γιατί γιατί έχω πέσει χαμηλά έχω πέσει χαμηλά μάτια μου γλυκά να με αντέχει με προσέχει μέχρι να σηκωθώ ξανά λίγο ακόμα. Μόνοχα μάτια μου γλυκά να με αντέχεις, να με προσέχει. Φτιάχνει να σηκωθώ ξανά λίγο ακόμα μονάχα. Μάτια μου γλυκά πώ με αμπέχει να με προσέχει. Σε στίχου και μουσική του Νίκο Πορτοκάλου, τι ωραία λόγια! Να με προσέχει να σου πει κάποιο: μέχρι να σηκωθώ ξανά, λίγο ακόμα, μοναχά. Λοιπόν, γιατί πολλέ φορέ μπορεί να πέφτουμε, αλλά το σημαντικό το δεν είναι αν θα πέσουμε, γιατί αυτό είναι η ζωή, έχει και λακκούβε. Το σημαντικό είναι να ξανασηκωνόμαστε, να συνεχίζουμε και να προχωράμε. Έτσι. Αυτό είναι το μήνυμα, το νόημα τη ζωή, και ένα νομίζω μήνυμα που μα δίνει και ο Διονύσα με την πορεία του όλη και τα τραγούδια του. Θα ακούσουμε τώρα δύο ιστορίε. Ε, γιατί είναι εξαιρετικό παραμυθάς ο Διονυσαβόπουλο και χαιρόμαστε χαίρομα, ω φορέ τον έχουμε δει και στι σπουδανέ του ε, εμφανίσει. Να τον ακούμε να λέει ιστορίε με έναν ποδικό του μοναδικό τρόπο. Θα ακούσουμε δύο τέτοιε τώρα ιστορίε που έχουν δισκογραφηθεί. Η πρώτη είναι μια συμμετοχή σε ένα δίσκο του, Λου, του Λουδοβίκου Τρονογείων. Του ο δίσκο Άνεξα Μανταρίνη και σε θυμήθηκα. Άκουσα τίτλο δίσκο. Φοβερό. Έχουμε περάσει τα Zeros τώρα, 2001 αυτό. Και το δεύτερο είναι μια, ένας δίσκος που κυκλοφόρησε με το περιοδικό μετρό που λεγόταν μια φορά και έναν καιρό και είχε παραμύθια από πάρα πολλού μουσικούς ε, που συμμετείχαν ανάμεσά τους και ο Διονύς Σαββόπλος ο οποίο εκεί λέει ένα παραμύθι ολοκληρωμένος με ιστορία για ένα φίδι. Πρώτα αρχικά θα μας πει αυτή την ιστορία πει τη μικρή από το δίσκο Άνοιξα Μανταρίνη και σε θυμήθηκα το οποίο έχει τίτλο «Η καλαμιά και ο άνεμο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδοχή από αυτές που γράφει και ο Λουδοβίκος των Ανογίων, που γράφει εξαιρετικά και την, μας την περιγράφει εξαιρετικά ο Σαββόπιλος, για το πώς δημιουργήθηκε η Φλογέρα. Το ξέρατε? Ακούστε το τώρα, θα ακούσουμε όλη παρέα την ιστορία. Η καλαμιά και ο άνεμος. Η καλαμιά αγαπούσε πολύ τον άνεμο. Εκείνο όλο έφευγε κάποτε, Γυρνάει κουρασμένος και αδύναμος χαράματα Αχ καλαμιά Πού ήσουν κι εγώ σε περίμενα Θα ξεχάστηκε πάλι στα μαλλιά καμιάς μικρής Ή στην απλόστρα τη με τα σπρόρουχα Ή θα φοβήθηκες στη βροχή και κρύφτηκες Ε Αχ καλαμιά Καλά να σε είχαν κρατήσει οι γέροι και οι ερωτευμένοι Για τον αναστεναγμό του. Μα η μαγεύτρα η θάλασσα να σε έχει πάρει Κι εγώ να περιμένω Ο άνεμο δεν μίλησε Πλησίασε μόνο. Και σε ένα τρίπιο καλάμι της καλαμιάς φύσηξε μια μελωδία με παράπονο. Έτσι γεννήθηκε η Φλογέρα. Το ξέρετε? Έτσι γεννήθηκε η Φλογέρα. Και ακούστε τώρα να ακούσουμε όλοι παρέα και ένα ωραίο παραμύθι, από το παραμυθά καθίστε λίγο να παυτικά και να ακούσουμε τη διήγηση για το Φίδι, λοιπόν. Από το περιοδικό Μετρό. Μια φορά και έναν καιρό <Φίδη> Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς «Φόρα ετσόχινο βρακί, να σ' το πω απ' την αρχή». Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς και είχε τρεις κόρες. Μια μέρα ετοιμάστηκε να πάει ταξίδι, φωνάζει την πρώτη κόρη του «Τι δώρο θέλεις να σου φέρω». «Θέλω, πατέρα, να μου φέρεις ένα φόρεμα, τον ουρανό με τα άστρα». Φωνάζει και τη δεύτερη «Εγώ θέλω ένα τάσια ασημένιο για το λουτρό». Φωνάζει και την τρίτη, την πιο μικρή. «Εγώ, πατέρα, δεν θέλω τίποτα. Εμ, δεν γίνεται, κόρη μου, πρέπει να σου φέρω και σένα κάτι. Ε, τότε, πατέρα, να μου φέρεις ένα τριαντάφυλλο. Μα αν το ξεχάσεις, να μαρμαρώσει το καράδι που θα σε φέρει». Ξεκινάει ο βασιλιάς για την ξένη την πολιτεία... Έκαμε όλες τις δουλειές του, θυμήθηκε να πάρει και τα δώρα, μπαίνει στο πρώτο μαγαζί, παίρνει το φόρεμα για τη μεγάλη, μπαίνει στο δεύτερο, παίρνει το τάσι, το ασημένιο για την άλλη. Επερβόλη δεν βρήκε μπροστά του να κόψει τριαντάφυλλο. Το ξέχασε. Μπήκε στο καράβι και ξεκίνησε για την πολιτεία τη δική του. Αλλά πού? Μόλις σήκωσε πανιά το καράβι και προχώρησε λίγο στη θάλασσα, σταμάτησε, μαρμάρωσε... Δεν πήγαινε ούτε εμπρός, ούτε πίσω. Τότε βγαίνει στο κατάστρωμα ο καπετάνιος και βάζει τις φωνές. «Όποιος ξέχασε καμιά παραγγελία να το πει τώρα, για να γυρίσουμε πίσω». Και γύρισε πίσω το καράβι. Ε, βγήκε στη στεριά ο βασιλιάς, πήγε από εδώ, πήγε από εκεί, βρήκε ένα όμορφο περιβόλι, μπαίνει μέσα. Άνθρωπος μέσα στο περιβόλι, ουδής. Βλέπει ο βασιλιάς μία... Τριανταφυλά, με ένα μονάχα τριαντάφυλλο. Πάει και το κόβει, και ετοιμάζεται να φύγει. Μα πριν προφτάσει να βγει από την πόρτα, ακούει μια φωνή. Ε, γιατί έκοψε το τριαντάφυλλο, και ευθύ ένα φίδι σερνόταν κοντά στα ποδάρια του. Ο βασιλιά κόντεψε να λυποθυμήσει από το φόβο του. Μη φοβάσαι, του λέει το φίδι, είμαι κι εγώ άνθρωπος, όπως κι εσύ. Ε, ήρθε σιγά σιγά στα συγκαλά του ο βασιλιάς, έχω τρεις κόρες, του λέει, όλες μου γυρέψαν κάποιο δώρο, η τρίτη, η μικρότερη, μου γύρεψε το τριαντάφυλλο. Του λέει τότε το φίδι, ελεύθερος, αλλά σε τρεις μέρες να μου τη φέρεις εδώ αυτή τη μικρή. Πάρε και αυτό το δαχτυλίδι, μόλις το βάλεις κάτω από το μαξιλάρι της, θα βρεθείτε εδώ ω διαμαγεία. Αν δεν το κάνεις αυτό που σου λέω, θα πάθεις μεγάλο κακό. Ο βασιλιάς κατατρομαγμένος γυρνάει στον τόπο του. Φωνάζει την πρώτη κόρη, να, της δίνει το φουστάνι. Φωνάζει τη δεύτερη, να, της δίνει το τάση. Παίρνει μετά ιδιαιτέρως και την μικρή και της λέει. Βρε κόρη μου. «Τι ήταν αυτό το δώρο που μου ζήτησες, μπλέξαμε, το τριαντάφυλλο πάρτο, αλλά σε τρεις μέρες πρέπει να σε πάω ανυπερθέτως στο περιβόλι που τόκοψα. κόψα». Και την τρίτη ημέρα, μόλις ο βασιλιάς βάζει το δαχτυλίδι κάτω από το μαξιλάρι της μικρής, ευθύ ως διαμαγιάς βρεθήκανε στο όμορφο περιβόλι «Να σου και το φίδι, Μόλις το είδε η βασιλοπούλα, κατουρίθηκε. Ο πατέρα της να την παρηγορεί και το φίδι από δίπλα να της λέει «Θα με συνηθίσεις, θα με συνηθίσεις, θα ειδείς τι καλά που θα περνούμε». Έφυγε ο πατέρας και η κόρη έμεινε με το φίδι. Στεναχωριόταν το καημένο, μαραίνονταν το καημένο το κορίτσι. «Θυμάμαι τους γονιούς μου», έλεγε. «Θυμάμαι τις αδερφές μου». «Βρε, μην έτσι», της είπε το λετοφίδι. «Αφού το θέλεις τόσο πολύ, πήγαινε να τους δεις. Εγώ θα σε περιμένω εδώ, στο περιβόλι, στον πύργο. Μόνο την τρίτη μέρα βάλε το δαχτυλιδάκι κάτω από το μαξιλάρι σου να ξανάρθεις πίσω. Σε θέλω». Η κόρη, σαν πήγε στον τόπο της, ξεχάστηκε. «Πέρασε μια μέρα, πέρασαν δυο, πέρασαν τρεις μέρες». Μια βδομάδα μετά το θυμήθηκε το φίδι. Βάζει το δαχτυλίδι στο μαξιλάρι, τσακ βρέθηκε αμέσως στον πύργο. Κοιτάει από εδώ, από εκεί, πουθενά το φίδι. Κατεβαίνει στο περιβόλι και τι να δει. Το φίδι ήτανε μέσα στη γούρνα και δέρνονταν και χτυπιόταν το καημένο. Και αυτή το λυπήθηκε γιατί όσο να είναι φίδι είναι αλλά έχει και αυτό ψυχή. Και έκλαψε η κόρη και πέσανε. Τρία δάκρυα επάνω στο φιδάκι. Και τότε, στη στιγμή, το φίδι Ξεντίνεται από το δέρμα του το φιδίσιο και βγαίνει από μέσα νέος ωραιότατος, ένας κύκλος «Θα σε κάνω γυναίκα μου», της λέει, «θα σε κάνω βασίλισσα». Ήμουνα εγώ το βασιλόπουλο της χώρας εδώ, αλλά από μια κατάρα έγινα φίδι. Και αν δεν πέφτανε τρία δάκρυα κοριτσίστικα από το ίδιο κορίτσι, δεν θα λυνόταν η κατάρα Εάν έδικαν ύστερα στον πύργο Ζήσανε σαν βασιλιάδες Κάμανε και ωραιότατα βασιλόπουλα Και τρώγανε και πίνανε Και καμιανού δεν δίνανε Ήμουνα και εγώ εκεί Και έκαμπνα <laughs> <laughs> Δεν ήταν καταπληκτικός ο εδώ Στην περιγραφή του όλη της ιστορίας Νομίζω καταπληκτικό επίσης και ως παραμυθάς Ο ίδιος το παραμύθι με το φίδι Όπω κάποια στιγμή λέει και το φίδι, Όμω λέει και ψυχή, γιατί το βλέπουμε πάρα πολύ. Πολλέ φορέ αυτό που βλέπουμε και φοβόμαστε και το αποφεύγουμε, πολλέ φορέ μπορεί να μην είναι ακριβώ αυτό που φαίνεται. Πίσω στα τραγούδια και πίσω στο 1999, όταν ο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα καλεί τον Διόνυ Σαββόπουλο να συμμετέχει στο δίσκο του Έτσι Drapetavo από τι Παραίε, ένα από τα πιο ωραία του άλμπουμ. Και εκεί κάνανε και δύο μαζί μια τεράστια επιτυχία που από εκεί και έπειτα από το 99 και μετά νομίζω δεν υπήρχε σε συναυλία και του Μαχαιρίτσα ή και του Σαββόπουλου και άλλων τραγουδιστών που να μην υπάρχει μέσα αυτό το τραγούδι που ζητάει τι; τι μια ευκαιρία να φτάσει στον παράδεισο αυτό και τι ζητάω τη Μαχαιρίτσας και Διονύση Σαββόπουλος ακόμα ένας από τους τραγουδοποιού που έκανε μια θαυμάσια πορεία και έχει επηρεαστεί Σαφώς πάρα πολύ από τη η μουσική του, του Διονύση Σαββόπιλου που έγινε στα προγενέστρα χρόνια μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε από το 1965 να γράφει τραγούδια και να κυκλοφορεί δίσκους ο Διονύση Σαββόπιλος επίσημα κοντεύει τα σχεδόν 60 χρόνια Έτσι, συνεχούς και διαρκούς πορεία στη μουσική και τι ζητάω Δεν κα κα καθιόμουν για πρόσχημα. Παρκάρω το χημά και σου μιλάω. Παρκάρω το χημά και σου μιλάω. Και εσύ που ξέρω πώ δεν νοιάζεσαι. Και εσύ που ξέρω πώ δεν νοιάζεσαι. Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω.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 μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω Και τη ζητάω, τη ζητάω ευκαιρία στο παράδεισο να πάω στη χάγια μου για πρόσχημα με κάνα δυο στη χάρια μου για πρόσχημα κερνάω ρόφημα στο χιλικείο ενώ που, που απαγόρευες εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο οι αμπορδές μα αυτούς τους δύο είπες μετά με περίμενες δεν με περίμενες η μυρατό κι όταν στα χέρια μου σε κράτησε εκεί την πάτησα και η όχι και τι ζητάω τη ζητάω το μπαράδι να πάω; Και τη ζητάω, τη ζητάω, στο Τι ζητάω, ζητάω μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Αυτό το τραγούδι που έχουμε τραγουδίσει όλοι έχει γράψει ο Γιάννη Γεωργακόπουλο και είναι σημαντικό να τα λέμε αυτά γιατί στην περίοδο των... με τι πλατφόρμες, το Spotify, τη κυριαρχία τη πλατφόρμα, έχουν εξαφανιστεί δημιουργεί και πολλέ φορέ δεν ξέρουμε εκτός από τον τραγουδιστή ή και το τραγούδι, ποιοι άλλοι βρίσκονται από πίσω και βρίσκονται πάρα πολλοί άνθρωποι στη δημιουργία ενό τραγουδιού και μια ατμόσφαιρα όπω είναι ένα τραγούδι. Πέρασε πρώτη ώρα, πού θα πέρασε πρώτη ώρα, παιδιά. Ε, να ακούσουμε λίγο Να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι Μας έρχεται από το 2004 Ο Αρφέας Περίδης κυκλοφόρησε το άλμπουμ Από το παράθυρο κοιτό Πολύ ωραίο δίσκος Σαν το χαϊβάνι σαν έλεγε <laughs> Σε αυτό το δίσκο Κυκλοφόρησε Δεκέμβρη τέτοια εποχή Του 2004 Έτσι περίπου 20 χρόνια αυτός ο δίσκος Και έχει πολύ τραγούδια μέσα Έχει το «Γιατί πολλής αγάπησα» Γιατί δεν αγαπώ εμένα που λέει, έχει πολύ ωραία τραγούδια. Έχει τη το, συμμετοχή του Σουκάτι Μάλαμα με το τραγούδι στι Αγορέ, από το παράθυρο κοιτό το ομώνυμο, και έχει και μια συμμετοχή του Διονύη Σαββόπουλου, ο οποίο συμμετέχει σαν τραγουδιστή. Είπαμε σε όλα τα τραγούδια που θα ακούσουμε απόψε, δεν έχει καμία συμμετοχή στη σύνθεση στο στίχο, δεν είναι δικά του τραγούδια, τραγουδάει μόνο τραγούδια άλλων. Γι' αυτό κάποιε συμμετοχέ του, που είναι με δικά του τραγούδια, δεν τι έχουμε συμπεριλάβει στην υπόψη συνάντηση. Το τραγούδι έχει τίτλο Φωνή. Είναι πάρα πολύ ωραίο και πάμε να τα ακούσουμε παρέα. Νομίζω είναι από αυτά τα αδικημένα, από αυτά που δεν έχουν ακουστεί πάρα πολύ. Ούτε στο ραδιόφωνο, ούτε γενικά δεν πέρασαν. Νομίζω δεν έγινε επιτυχία. Τι έγινε, Αποκτούν φωνή απόψε. Και βγαίνουν εδώ και τα ακούμε όλοι παρέα. Κάποια στιγμή και τα τραγούδια αποκτούν τη φωνή και μπορεί να είναι και 20 χρόνια μετά. Αποκτούν φωνή, γιατί υπάρχουν όπω και πολλά πράγματα εκεί και όταν νιώθει ότι θέλει να πα να κουμπίσει πάνω του. Έτσι, όπω λέμε, εμεί εδώ στο πίστο τραγουδιστά είναι εκεί και πας Τια κουμπά πάνω του και παίρνει φόρα και συνεχίζει. Φωνή, Είναι μια κρίσιμη καμπή. Τέλειο δεν υπάρχει. Έχει πια κουραστεί πολύ. Μόνο η αγάπη υπάρχει. Ανιχτά νυχτά βρες να πιαστείς σαν η δάσου τυρίας Πλωριακή που είναι ο καπνός σημείου αφετηρίας Φωνή γνώστη, φωνή δικιά μου ξένη ούτε σωστή ούτε λάθος. Ανυμαρμένη φωνή, γλυκιά μου μάνα, αγαπημένη. Φωνή, γνωστή, άγνωστη φωνή, δικιά μου ξένη, ούτε σωστή, ούτε λάθος, αγαπημένη φωνή γλυκιά μου μ' αγαπημένη Κρίσιμη στιγμή που ο κρεμό ανθίζει, Μέση δεν ξέρει τι ζητά, Δεν ξέρει τι σου αξίζει. Αχώδη μπορούσα αχ, να μια ευχή και που να βρει για να Φύγε για και γυαλού, μόνο η αγάπη υπάρχει Φωνή, γνωστή, άγνωστη φωνή Δικιά μου ξένη Ούτε σωστή, ούτε λάθος Σαν η μαρμένη φωνή Γλυκιά μου μάνα αγαπημένη Φωνή, γνωστή, άγνωστή φωνή Δικιά μου ξένη, ούτε σωστή, ούτε λάθο, Αγαπημένη φωνή Γλυκιά μου μάνα αγαπημένη Συνεχίζουμε τη διαδρομή με τα τραγούδια του Διονύη Σεβόπουλου στην παράλληλη δισκογραφία του και περνάμε σε ένα δίσκο που θεωρείται προσωπικό, αλλά επί τη ουσία δεν θα μπορούσε να λείπει από την απόψηνή βραδιά. Γιατί Γιατί τη μουσική και του τείχου υπογράφει ο Θανάσης παπα Παπα-Κωνσταντίνου, ο αγαπημένο μα, με το δικό του ξεχωριστό τρόπο, και εδώ συμμετέχει ο Διονύη Σεβόπουλου ως ερμηνευτής. Η συνάντησή του έγινε το καλοκαίρι του 2008. Στη συνέχεια, τον επόμενο χειμώνα. Κάνανε και μαζί συναυλίε. Ε, πέζαν, σε, θυμάμαι, σε ένα χώρο στην Αθήνα. Ήταν μια από τι πολύ ωραίε εμφανίσει αυτή. Είχαμε τη χαρά να τι δούμε, την τύχη, μαζί. Και ο, ο Θανά Παπα-Κωνσταντίνου έχει εκφράσει την ιδιαίτερη ξεχωριστή του αγάπη για τη Διονύη Σαββόπουλο. Και νομίζω εκφράστηκε μέσα και από τι παραστάσει που κάναν και σε αυτό το δίσκο, το Σαμάνο, όπου τον έχει καλέσει ω τραγουδιστή. Θα ακούσουμε αρχικά το τραγούδι που λέγεται Αυτό αυτό που μέσα μου φτιά, ψάχνει κοιτάσματα τι ωραία λόγια αυτά τα μοναδικά που γράφει ο Παπακοσταντίνου ο Θανάσης με την φωνή αυτή την, την ιδιαίτερη έτσι, την, θα λέγαμε παραμυθιάρικη φωνή θα λέγατε ο Θιόνις Σαββόπουλος όσο μεγαλώνει γίνεται έτσι ένας παραμυθάς που τραγουδάει ε, του Σαββόπουλου και αποκτάει ένα τελείω διαφορετικό χρώμα βέβαια ο δίσκος δεν πέτυχε πολύ τα, το κοινό του Θανάσης Παπακοσ δεν αγάπησε ιδιαίτερα τι εκτελέσει αυτές του Διονύς Αβόπουλου. Δεν πειράζει, είναι, αυτός ο δίσκος υπάρχει εκεί, νομίζω Και κάποια στιγμή θα αποκτήσει από τη δισκογραφία του Θανάση Παπαγκοσταντίνου Την θέση που το αξίζει γιατί είναι ένα σπουδαίος δίσκος Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αυτό, αυτό που μέσα μου ψάχνει κοιτάσματα Ένα πάρα πολύ ωραίο ντουέτο από τους δύο μαζί Αυτό που μέσα μου ψάχνει κοιτάσματα Αυτό που μέσα μου χτίζει κελιά Αυτό που γλιστρά σ' και χάνεται Αυτό που κλέβει απ' τους θεούς τη φωτιά Αυτό που αφήνεται σαν φίλο στον άνεμο αυτό που βουλιάζει βαρύ σαν οργή, αυτό που δροσίζεται από την άβρα του σύπαντο, που κοιμάται σαν γέρο και ξυπνάει σαν παιδί, αυτό που ματώνει τη μύτη του παίζοντα, αυτό που σα κόνει αιωρείτε στο φω που διαλέγει τις μέρες που θα'ρθουνε που την ίδια ώρα είναι φίλος και χτρόν. Αυτό που γεννήθηκε πριν χρόνια μνημόνευτα Αυτό που σκιάζει του νου τις αυλές, Αυτό που γίνεται στάχια την άνοιξη και το χειμωνάδιες και λιδονοφωλιές Αυτό που μιλά και δεν ακούγεται. Αυτό που σοβαίνει και μου παίρνει τα αυτιά Αυτό που γλυκά το ταΐζω παινέματα που τα βάζει στη γλώσσα του και τα φτύνει μετά Αυτό που με ξέρει σαν κάλπικο νόμισμα Αυτό που δεν ξέρω να περιγράψω σωστά αυτό που δεν ξέρεις ούτε εσύ που μ' αγάπησες Αυτό μου σηκάει να τραγούδιζω ξανά ε, τι ωραία τραγούδι, τι υπέροχος δίσκος αυτός ο Σαμάνος με τον Θανάση παπα και τον Διονύση Σαββόπουλο. Θα επιστρέψουμε αργότερα στο επόμενο μέρο. Όπω ξέρετε, στι εκπομπέ ξεκινάμε να έχουμε μια ροή των τραγουδιών. Γι' αυτό και δεν πάμε με χρονολογική σειρά, αλλά γίνονται τα τραγούδια. Στο τέλο, έχουμε αφήσει το λαϊκό μέρο για να κλείσουμε και να σα πούμε καληνύχτα. Είμαστε στα χ... στο 2009. Τώρα πάμε, ταξιδεύουμε στον χρόνο και πάμε να συναντήσουμε το Ονειράμα, ένα από τα πιο γνωστά και δημοφιλή pop ροκ συγκροτήματα. Τα λίγα που έχουμε επιτυχημένα στην Ελλάδα ε, Συναντήθηκαν λοιπόν με διάφορους καλλιτέχνε Και κάνανε ένα δίσκο έτσι πολύ συμμετοχικό Και βέβαια σε αυτό το δίσκο συμμετείχε, Είχε κληθεί να συμμετέχει και ο Διονύση Σαββόπουλος Σε ένα τραγούδι που έγραψε ο Θοδωρή Μπαναντίνης Και έγινε και τηλεοπτικό σπο Δεν θυμάμαι γιατί τι, τι αφορούσε Πάντως θυμάμαι ότι έγινε και πολύ μεγάλη επιτυχία Γιατί χρησιμοποιήθηκε σε, ένα, σε μια διαφήμιση θα θυμηθούμε τι είναι αν θυμάται κανείς θα μας πει, θα το πούμε. Και το τραγούδι είναι η όμορφη μέρα. Την οποία ελπίζω να είχατε. Αν δεν είχατε μια όμορφη μέρα, ας ελπίσουμε να είμαι μπροστά μας συνύχτα. Μπορεί να είναι μια όμορφη νύχτα. Η διαφήμιση τράπεζα ήταν αυτό. <laughs> οι φίλοι μα οι τράπεζε. Τέλο πάντων, η όμορφη μέρα. Ε, πάρα πολύ ωραία έτσι και αισιόδοξο τραγούδι, και έτσι πρέπει να είμαστε και έτσι θα συνεχίσουμε να είμαστε και μα βοηθάει πάρα πολύ η μουσική σε αυτό. Και μα έχει βοηθήσει και το προτείνω και σε όλου σα. Δηλαδή, όταν νιώθετε γενικότερα ότι χρειάζεται να, κάπου κάπου να πάρετε μια ενέργεια και δεν βρίσκετε κάπου αλλού, η μουσική είναι ο καλύτερο τρόπο. Και πάμε. Να ακούσουμε ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια τη βραδιά. Το έβαλα και στο μπάνερ ε, του αφιερώματος το τίτλο: Το τραγούδι Πάω να δω ε, τα αστέρια. Είναι από ένα δίσκο του Κώστα Λιβαδά που κυκλοφόρησε το 2013. Εκτός από τον ίδιο τον Κώστα Λιβαδά συμμετέχουν η Ελίνα Τσαλυγοπούλου, η Γαλάνη, ο Μίλτρο Πασχαλίδης η Γιώτα Νέγκα και συμμετέχει και ο Διονί Σαβόπουλου τραγούδι. και είναι του Λιβαδά. Και νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο ωραία τη βραδιά και είναι από τα πιο ωραία τραγούδια που έχει πει σε συμμετοχέ το τραγούδι. Να το στείλω σε όλου σα, μια που είμαστε μια ωραία παρέα, και βέβαια οπωσδήποτε στη Σοφία που μου κάνει παρέα και μου στέλνει εξαιρετικά μηνύματα με αφορμή τα τραγούδια. Ελπίζω κάποια στιγμή να είναι παρέα μα εδώ στην Αθήνα και να κάνουμε μαζί μια εκπομπή παρέα με τραγούδια να την ακούσουμε και ζωντανά να μα τα λέει. Το τραγούδι. Πάω να δω τα στέλια και έρχομαι. Πάλι εδώ μόνο τι νύχτε τη παρέα με γλυκό κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω κάτω στο λιμάνι. Βλέπω ξανά όλα τα στέρια καθαρά. Στον ουράνο χιλιάδε πάνε πυροφάνη. Ναι, στον ουράνο χιλιάδε πάνε πυροφάνη. Στη μεγάλη την πόλη την απάνθρωπη ολη. Δεν τα βλέπουμε πια τα στεράκια ψηλά, με σκυμμένα κεφάλια να βάγεις τα μπουκάλια πες μου τι ψάχνουμε τρελοί μες στα τυφλά και πόσα χάνουμε, πόσα πολλά Μη μου κλείνεις τα μάτια με τα χέρια σ' πάω μα πάω να δω τα αστέρια μη μου κλείνεις τα μάτια με τα χέρια Σ' αγαπάω, μα πάω να δω τα αστέρια. Και τι αστέρι θέλει, πια να γεννηθεί σε αυτή τη γη που έχει χωρίσει από τη φύση. Πια λάμψη, να έχει, έλα, πες και πια αντοχή. Που να μπορεί τον ψεύτη χρόνο να νικήσει, Πάνω στην τρει φορές καμένη του τη γη που τουρανού το ούτε μια θάλασσα δεν βλέπει. Πια γάπη περιμένει να καθρευτιστεί. Που προσευχή και θαύμα, θαύμα να επιτρέπει. Ναι, προσευχή και θαύμα, θαύμα να επιτρέπει. Στη μεγάλη την πόλη, την απάνθρωπη όλη. Δεν τα βλέπουμε πια, τα στεράκια ψηλά με σκυμμένα κεφάλια, να βάγεις τα μπουκάλια Πες μου που τρέχουμε τρελοί με τα τουφλά. Και πόσα χάνουμε, πόσα πολλά Μη μου κλείνει τα μάτια με τα χέρια σε αγαπάω μα πάω να δω τα αστέρια ναι μου κλείνεις τα μάτια με τα χέρια σ' αγαπάω μα πάω να δω τα στέρια Ουρανό. Αν να δούμε τα αστέρια, στα δούμε στον ουρανό, εκεί που βρίσκονται. Και όχι στο, στον πραγματικό ουρανό, και όχι σε κάποια οθόνη κάποιου υπολογιστή. Γιατί πλέον νομίζω ότι όλα θα τα βλέπουμε μέσα από τον υπολογιστή. Άρα, μη μου κλείνει τα μάτια, Σαγαπάω αγαπάω, μα πάω να δω τα στέρια, εκεί που βρίσκονται στον ουρανό, αν θέλει να τα αναζητήσω. Ακόμα ένα τραγούδι που είναι παιδικό. Είναι ένα από ένα δίσκο του Ευρεπίδη Ζεμενίδη που είχε τίτλο Τέσσερι εποχές και μία συγγνώμη. Κυκλοφόρησε το 2014. Αυτό είναι ένα από τα ταξίδια που έκανα για δουλειά επαγγελματικά στο αεροδρόμιο, το είδα εκεί. Και να, ένα από τα πούμε, αρνητικά τη εποχή που δεν υπάρχουν CD πλέον, δεν κυκλοφορούν. Είναι ότι δεν ανακαλύπτει κάποια πράγματα που γίνονται και συμβαίνουν. Που όπω α πούμε η τυχαία αυτό το καταπληκτικό άλμπουμ με παιδικά ε, τραγούδια. Στο οποίο συμμετείχε και ο Τζίμε Πανούζη, ο Θανάη Αλευρά, η Ελεονόρα Ζουγανέλη και βέβαια ο Διονύη Αβόπουλο, ο οποίο ερμήνευσε στο άρπομο αυτό το τραγούδι του χειμώνα. Ένα από τα πιο ωραία παιδικά CD που έχω ακούσει αυτό το τέσσερι εποχέ. Και μια συγγνώμη για το χειμώνα που διανύουμε. Αν τον μπορεί να το πει, κάνει χειμώνα δηλαδή. Αυτό που διανύουμε, ε, νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι που, είναι, που θα έπρεπε να είναι επίκαιρο. Ε, είναι σχεδόν περίπου το τραγούδι του Χιμόνα Φέρετε κουβέρτες και, και σκουφιά είχαν τα χιόνια και τα κρύα στις άλλες μας Φέρετε να βράσουμε τα ζεστά Να ζεσταθούν επιτέλους οι καρδιές μας το σοφό για να οργανώσει βράδειες με κάστανα τριγύρω από τη φωτιά τρεις μήνες μένει και επιμένει να ενώσει τους φίλους όλους σε σπίτα για γιορτίνα Τι <μίλω> σου καλά πρώτο να φτις από το σπίτι σου έχει χιονίσει κιόλα όλα γύρω είναι αλευτά είναι η χειμώνα σβέστη παγωμένη νύτη σου Να ζεστά δούμε οι δύο Με κάστα να τριγύρω από τη φωτιά. Τρει μήνε μένει και πλημένη να ενώσω. Του φίλου όλου σε παιχνίδια γιορτινά σανε ο χειμώνας, με εκπληκτική περιγραφή του χειμώνα σε αυτό το τραγούδι του Ευρυπίδη με με το Διονύσης Βάππλο. Πάμε τώρα σε ένα δίσκο που κυκλοφόρησε το 2015. Ο Λάκης Παπαδόπουλος εδώ είναι ο σύνθεση, η Σάνι Μπαλτζή έχει γράψει τους στίχους. Ο δίσκος ήταν τα παιχνίδια Αγάπης, πολύ είναι κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2015. Και συμμετέχουν σε αυτό το δίσκο και ο Μίλτος Πασχαλίδης, και ο Πασκάλι και ο Πάνος Μουτσουλάκης, και ο Κώστας Χατζής, και η Μαρινέλα και η Αρλέτα. Η οποία ήταν ακόμα μαζί μα, και ο Βασίλη Παπα-Κωνσταντίνου, και βέβαια το δίσκο άνοιγε ο Διονύη Σαββόπουλο με αυτό το υπέροχο τραγούδι που θα ακούσουμε, που είναι Τα Μικρά Μπαλκόνια. Ο συγκεκριμένο δίσκο, μάλιστα μου θυμίζει τι εποχέ εκείνε τι περίεργε, γιατί λίγου μήνε μετά, αυτό κυκλοφόρησε τον Μάρτι, κάπου τον Ιούνιο, ήταν τότε που κλείσανε οι τράπεζε, αυτή η περίοδο η δύσκολη. Τέλο πάντων, θυμάμαι όμω αυτά τα τραγούδια τα έχω συνδέσει με αυτή την περίοδο εκεί πέρα την γενικότερα ας το πούμε λίγο παγωμένη περίοδο που όμως είχαν όλα αυτά τα τραγούδια μια ισοδοξία και τα άκουγα πάρα πολύ τότε και θα ακούσουμε και απόψε τα μικρά μπαλκόνια τα μικρά μπαλκόνια με μια μελωδία λίγο σίξτης Αφιερωμένο στο μπαλκόνι απέναντι, έχω μεγαλώσει σε ένα μπαλκόνι. Που για μου η θέα είχε άλλο μπαλκόνι, ζούσε ένα κορίτσι και ένα χελιδόνι, καπνίζε τις νύχτε. Κι απλώνες εντώνει Στο μικρό μπαλκόνι με το χέρι δώνει Καπότε είδα κόσμο και ένα ροζ μπαλόνι είδα, ύστερα το είδα εξάφνουνα ερημόνι Στην καρδιά μας πάντα Κάτι την πλήγω Τα μικρά μπαλκόνια έχουνε τη μόνια. Χαρέ, γιορτέ, βουδέ, ματιέ, ολόφα χρόνια. Πάρτι τη φωνές μέσα απ' τα σαλό Τραγούδι και αυτό, ε. Νομίζω ακούμε ωραία το ένα τραγούδι πιο ωραία από το άλλο, σήμερα απόψε. Χαρέσει, γιορτέ, του πάρει φωνέ, όμορφα χρόνια, στα σαλόνια, και θα χαρών και έτσι παίρνουν φωτιά και ζωή τα σαλόνια, όταν έχουν ζωή ή παρέα και ωραίες στιγμέ, γιορτέ, τραγούδι και συναντήσει με ανθρώπου που αγαπάμε. Άρα να προσπαθούμε όσο μπορούμε να συνταγόμαστε και να τα βγάμε και βέβαια και εμεί και οι γειτονέ μακόνια. Επίση, να βλέπουμε τη, χαρτά, τη χαρά τη γιορτή να ζωντανεύει στα μικρά και στα μεγάλα μπαλκόνια. Έχουμε ακόμα μισή ώρα. Είμαστε στο Cocktail που Radio Για εσά που ήρθατε τώρα στην παρέα μας είναι η εκπομπή Πέστο Τραγουδιστά. Κάνουμε θεματικέ εκπομπέ εδώ, με αληθινά τραγούδια που αγαπάμε, είτε ελληνικά είτε ξένα. Βρίσκουμε αφορμέ και η επόμενη αφορμή είναι Τα γενέθλια του Διονύη Σεβόπουλου. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1944. Φτάνει περίπου γύρω στα 80 Εξακολουθεί να είναι δημιουργικός και παραγωγικός Παράδειγμα για όλους μας Να συνεχίσουμε όσο μπορούμε και όσο αναπλέουμε Να έχουμε δημιουργική σκέψη Και διαδρομή και πορεία Και να σκεφτόμαστε έτσι Και πάμε όλοι παρέα στη, Να ακούσουμε Διονύση Αβόπουλο Μαζί με τον Πάνο Μοζουράκη Όταν συναντήθηκαν μαζί στις συναυλίες Που ηχογραφήθηκαν Του Πάνο πάνω στον καζόν ήταν ο τίτλο του δίσκου, και εκεί ο Διονύσαβοπουλο ερμηνεύει παρέα του ένα τραγούδι του Van Morrison, το τραγούδι τη Γιατριά το Ρίσκο, όπω έγινε στα ελληνικά, το οποίο το έχει ερμηνεύσει στο ξενοδοχείο, ένα δίσκο που είχε κάνει ο Διονύσαβοπουλο με τραγούδια γνωστά, κυρίω ροκ του παρελθόντο, με ελληνικού στίχους Και εδώ το τραγούδισε παρέα με τον Πάνω Ζουράκι, και αυτό θα ακούσουμε τώρα. Τη Γιατριά το Ρίσκο, The Healing Game δηλαδή. Σε κόβω εγώ πάντα εδώ ανήκω άκρη, άκρη σχεδό. όλα ίδια κι όμοια, αλλά αλλαγή καμιά μόνο η άκρη της σπίσης το παιχνίδι της σύρασης στις αρχέ οδούς τι παλιέ άγκραπε φιαστική κι αδαεί. Δεν προχωράει κανεί. Τη γωνιά ξαναβρίσκω. Ήμουν πάντα εδώ. Για να μπουν εδώ τι γιατριά, στο ρίσκο σ' έλνει ολη τάξη. Εμειώ τάξη μου πάντα εντάξει, ή πάντα εντάξει, τα μου. <συσχύ> να με βλέπει ψυχή μου Για κιόλα αυτό μα όλο. Όλα αυτό μα όλο. Θέλει αυτό το σώλο Στου τσέλι ρότο γιάνει, <συσχύ> να πάει την Αργιέννη. Σαχρισά χρυσά σαυροδρόμια των παιδιών μου το εγκόμια αντιγούν για τον μόνο τον γιατρεμένο χρόνο ναι. Ας ανέβουν οι εντάσεις προφαντός μη δηλιάσεις γίνεται ο άγνωστο ομίμος, εφθαρσός και πονίμος Όλα αυτό μα όλο, όλα αυτό μα όλο Θέλει αυτό το σώμα, θέλει αυτό το σώμα Στα σκαλιά του τσιτσάνι, γύρινα βαλίνα γκρινί Δυνατά να σ' ακούω, δυνατά να σ' ακούω Τον όνομα σου να ακούω, τον όνομα να ακούω Τη ψυχή σου να βρίσκω, στις φλιάτια της ορίσκω Σακού, τον ομάσυ να να το το <net> <σου> <net> Πολύ το αυτό και δεν ακούστηκε πολύ αυτό από το δίσκο το, το ούτε σε αυτή την εκδοχή την πολύ ωραία την live που έχουμε με τον Πάνο Μοζουράκη παρότι ότι... ήταν από τα πιο ωραία τραγούδια Ωραία, πέραμε. εμείς δεν θα πούμε ακόμα να καλά έχουμε ακόμα περίπου 20 λεπτά να... με τα τραγούδια και τις συμμετοχές του Διονύση Σαβόπουλου είμαστε στα 10 ας το πούμε μετά το 10 είμαστε στο 2018 όταν η ταράτσα του Φίβου αυτές οι καταπληκτικέ ε, παραστάσεις που έκανε σε διάφορους χώρους ο Φίβος Δελειβοριάς έγιναν και ένας δίσκος με κάποιου από αυτού που συμμετείχαν, ηχογραφήθηκαν σε στούντιο, δεν είναι ζωντανέ ηχογραφήσει, με κάποια καινούργια τραγούδια και κάποια παλιότερα. Σε αυτό λοιπόν συμμετείχε και ο Διονύη Αβόπλιο, ο οποίο επίση έχει επηρεάσει καθοριστικά και φαίνεται και μέσα από τη δουλειά του φίβου Δεληβοριά. Ε, είπαν παρέα ένα παλιό τραγούδι του φίβου, το οποίο ήταν από το δίσκο Η ζωή μόνο έτσι είναι ωραία. Έχει δώσει και τον τίτλο ο στίχο αυτό από αυτό το τραγούδι στο δίσκο. Και το τραγούδι είναι «Η Κική Κάθε Βράδυ». Πάρα πολύ ωραία έτσι blues εκτέλεση από αυτό το δίσκο. Με τους δύο μαζί, Διονύς Αβόπουλος και Φίβος Δελυβοριάς. Η ζωή μόνο έτσι είναι ωραία. Η Κική κάθε βράδυ κάνει ό,τι μπορεί με το ασύμιστ αυτοί και με το κοκκινάρι κι εγώ πέφτω απ' τα σπίτια κι ούτε μια γραζουγιά στις εννιά κι αλάει τα σπουργίτια Μη σε μου εστερνά πάρε μου παγωτό παίξε τον τελικό Liverpool και Αντζέστερ πήγαινε με στη Ρωμή και στη Χαλική. Δική η Κική δεν μου έγραψε ακόμα. στα πουλδέλα Μη το πεις πουθενά βρανά Μ' οδηγείς στην κοπέλα Αλβανί Ναύτες γέρι Κι όλοι μου οι συγγενείς Μα κανεί, Τι μου Δεν ξέρει Τα <συγνώ> <αεράδειας> <συγνώ> Που γράφω Πάνια έχουμε φρέν Δεν φοράω σουτιαν Ούτε ζω στο αϊντά Κομένο στην καλλιθέα Κι μια κικί Η ζωή Μόνο έτσι Είναι ωραία Πάρα πολύ ωραία. Ε, ε, ε, ε, ε, εξαιρετική σύμπραξη. Το πάνε θαυμάσια, νομίζω. Είναι ένα από πιο ωραίε εκτέλεσει αυτό το τραγούδι. Ηγεί κάθε βράδυ με το Βίβο Δημοργία και το Διονύση Σαββόπουλο. Και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι φετινό του 2023. Το οποίο είναι του Νίκο Γιώγαλα Το έχει τραγουδήσει ο ίδιο το 2009. Και το ηχογράφησε στο καινούργιο δίσκο με, το, με τη φωνή του Διονύση Το έβγαλε φέτο. Ο δίσκο με άλλε. Φωνέ, λέγεται. Πάρα πολύ ωραίο άντμουμ τη χρονιά. Θα τα πούμε και όταν θα κάνουμε την ανασκόπησή μα με του δίσκου που ξεχωρίσαμε. Έχει κάποιε εξαιρετικέ ηχογραφίσει στο συγκεκριμένο άντμουμ. Και έχει και το Διονύη Σαββόπουλο με το δρόμο του μεταξιού. Εδώ ο Διονύσης είναι, μια που έχει τα γενέθλιά του σήμερα, ο Σαββόπουλο είναι στα 79 του χρόνια. Πάμε να τον ακούσουμε, μια που είναι τη χρονιά, τη γενέθλια που γιορτάζουμε απόψε. Ο δρόμο του μεταξιού, να τον ακούσουμε πώ ακούγεται. Άραγε σήμερα ο Διονύς Σαββόπλος. <Στυπλανδοί> του μεταξιού Βρόμο τη αγάπη και εσύ κοιτάς αλλού. Και εγώ κοιτώ εσένα μαγεμένος Ζεστό καφές αχνει για να μεσάμα χρες ρογνές, κλωστές στο κέντημά μας όλα φαίνονται εδώ. Ο δρόμος της αγάπης είναι δρόμος ανοιχτός κυλάει ο χρόνος περνάει από την έρημο η γέλη προ το φω, κι αν φύσει ο χρόνο. Κορμιού. Και της καρδιάς η δίψα μας πηγαίνει Πάλμος καραβανιού ό στην Παλμίρα ήμασταν δυο ξένοι Κοιμήσω εδώ κι αύριο πάλι στην έρημο οι ανήσυχες ψυχές γυρνάνε θα είμαι δίπλα σου εγώ. Ο ρόλος της αγάπης είναι δρόμος ανοιχτός Κιλάει ο χρόνος Περνάει από την έρημο πηγαίνει προς το φως κι αντίζει ο χρόνος Ο δρόμος της αγάπης είναι δρόμος ανοιχτός Κιλάει ο χρόνος Περνάει <Τελναίαι> την έρημο, την γενή πρόσωπο, αν ο Θαυμάσιο. <Ταυμάσιο> ο δρόμο του μεταξιού είναι η τελευταία κυκλοφορία τη χρονιά του Πουδιανίου με το 2023 του Διονύση Αβόπουλου. Πάμε τώρα να ακούσουμε και κάποια έτσι, λίγο πιο λαϊκά τραγούδια. Το λαϊκό και το δημοτικό συνυπάρχει στο τραγούδι του, παρότι είναι κυρίω ρόκο η διαδρομή του. Έχει πολύ έντονα στα στοιχεία και, τον, και από τι δύο ας πούμε, μουσικές, μουσικά ρεύματα στου δίσκους του, στα τραγούδια του. Να ακούσουμε λοιπόν κάποιε συμμετοχέ του που έχουν ένα πιο λαϊκό χρώμα. Το 2015 συμμετείχε στο δίσκο του Δημήτρη ε, Μιστακίδη Esperanto. Όπου εκεί έχουμε παλιά τραγούδια ρεμπέτικα και λαϊκά με κυθάρα με την μοναδικό τρόπο που παίζει ο... την κυθάρα ο Μιστακίδης και ανάμεσα τους τραγουδιστές που συμμετέχουν σε αυτό το πολύ ωραίο δίσκο και ο Διονύσης Σαβόπουλος βέβαια που θυμούμε απόψε σε ένα τραγούδι του Μιχάλη Σουγιούλ και του Χρήστο Γιανακόπουλου από το μακρινό και κοντινό μας ταυτόχρονα 1955 Έχει το τραγούδι «Αδύνατον να κοιμηθώ» μας τραγουδ Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και ένα τελείω διαφορετικό ύφο και χρώμα. γέμε στα χαλά που χώρεσαι τόσος καημός που χώρεσαι το σφάλμα μου συγχώρεσε. Πάρα πολύ ωραία το είπε εδώ Σαβόπουλος. μου θύμισε λίγο σαν να άκουγα τον Ντόμ να τραγουτάει ας πούμε ρεμπέτικα πάρα πολύ ωραίο αδύνατο να κοιμηθώ Συνεχίζουμε να ακούσουμε ακόμα ένα ρεμπέτικο, να ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Συμμετοχή του πάλι στο του Βασίλη Τσιτσάνη, στοίχη και μουσική. Το τραγούδι είναι από το δίσκο Συγγενεί και φίλοι. Η ρεμπέτικη κομπανία, η πρώτη ρεμπέτικη κομπανία στα, από τα μέσα τη δεκαετία του 70, στο ρεύμα εκείνο που υπήρχε τότε μετά τη δεκαετία του 70, με, τα, με την αναβίωση του ρεμπέτικου τραγουδιού από κομπανίε. Αυτή ήταν η πρώτη από αυτή τη γενιά, του Δημήτρη Κοντο Ξανασυναντήθηκαν το 2001. Και στο δίσκο αυτό συμμετέχει και ο Διονύη Αβόπουλο τραγουδώντα ένα από τα πιο ωραία και αγαπημένα του τσιτσάνι. Το τραγούδι με ένα πικρό αναστεναγμό. Η αλλιώ. Ό, τι, κι αν πω, σε ξεχνώ. Αυτό έχει γίνει και ένα πολύ ωραίο νανούρισμα. Το οποίο άρεσε στην Ανούλα με αυτό και μόνο ήταν ότι άρεσε. Νανούρισμα. Τι, κι αν πω, σε ξεχνώ με το Διονύη Αβόπουλο. Έχουμε ακόμα λίγα λεπτά και έχω πολλά τραγούδια ακόμα που θέλω να ακούσουμε. Να δούμε ποια θα ήταν παρέμα ποια θα τραγουδήσουμε απόψε και ποια θα μείνουν απ' έξω. Σε και μπροστινι μπορεί σου περνώ σου ένα θαμό, και πονό, για σε μικρό μελαχρινώ πως και πονό, για σε μικρό μελαχρινώ Στις νυχτιά στη συλλαγιά σου φέρνιο άνεμος ξανά τα λόγια μου τα μαγικά σου φέρνιο άνεμος ξανά τα μου τα μαγικά Τέλεια. Και οπωσδήποτε πρέπει να ακούσουμε την... από το δίσκο Ζήτο το ελληνικό τραγούδι του 87, από τι εκείνες εκπομπέ που έγινε και δίσκος την σύμπραξη του Διονύη Σαββόπουλου με τον Γιώργο Ζαμπέτα. Στο τραγούδι το ιστορικό το πούσε με ένα μοναδικό τρόπο. Θα το στείλω οπωσδήποτε στον αγαπημένο φίλο το Θανάσει. Ήθελα να σαντάμω να έχασε για να σπάσει. Τι ωραίο! ένα 39 μόνο, ακούστε τι ωραίο. Στον βορρά, τον βάτραχο ή τον γκρίλο του άκουσα κι εγώ. Καθώ υπροβατώ, σαν το μουσικό που φώναζε τον φίλο του, και άκου Θα πάρω σβάρνα μια βράδια, όλε τι ηλικίε δεν θέλω πολύ τελειώσει και πολλοί κατοικίες. Είχα ένα παλιό φιλό, τα ίχνη του έχω χάσει σ' ένα στέκι από μερό το στέκι του Θανάση. Πού σε θανά Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλο. Θα, θα, θα, την καληνύχτα με μια πολύ ωραία επισήμανση για αυτή τη γιορτινή βραδιά από τη Σοφία. Νεότατο σε ψυχή και αιώνιος σε έμπνευση. Υπεραγωγικό και ευαίσθητο σε κάθε τι νέο. Αυτό είναι ο Διονύη Σαββόπουλο στα 79 του χρόνια και ευχαριστούμε πάρα πολύ όσου ήσταν παρόντε απόψε. Η εκπομπή θα ανέβη και χωραφημένη. Θα την ακούσετε. Ήταν ένα φιέρωμα με αφορμή τα γενέθλιά του στι συμμετοχέ του σε δίσκου άλλων. Θα κλείσουμε με το, το, πάλι με το ζύτο το ελληνικό τραγούδι. Έχουμε αφήσει αρκετά απ' έξω, αλλά κάποια άλλη στιγμή, κάποια άλλη φορά θα επιστρέψουμε. Αφήνω κάτι, όπω λέει, αφήνω κάτι που ξέχασα για να ξαναγυρίσω. Να πω πως κάτι ξέχασα. Χάρτινο το φεγγαράκι. Μάνο Κατζηδάκη και Νικό Γκάτσος πάνω σε αυτό το τραγούδι, θέλοντα να αποδείξει ότι η μουσική είναι μία, το τραγούδι είναι ένα και όλα μαζί συνδέονται και το έντεχνο και το λαϊκό και το rock και το εκκλησιαστικό. Όλα αυτά μαζί Μαζί με πάρα πολλού σπουδαίου τραγουδιστέ. Νομίζω ότι θα είναι η καλύτερη καλή νύχτα γύρω από το σπουδαίο Χάρτινα το Φεγγαράκι για την καλή νύχτα μα με την Ελευθερία Ρεβανιτάκη, Βασική Τραγουδίστρια. Να έχετε μια ωραία Κυριακή, ένα ωραίο Σαββατόβραδο και να τα ξαναπούμε. Καλό μήνα, παιδιά, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Πάντα θα βρίσκουμε αφορμέ να ακούμε παρέα σπουδαία τραγούδια, αληθινά ελληνικά ή ξένα τραγούδια. Χάρτινα το Φεγγαράκι και αποσπάσματα. Τραγουδιστά Ο Δήμητρης Δίνος παρουσιάζει Θεματικές εκπομπές Με αληθινά τραγούδια Επιλεγμένα Σάββατα Στις 6 το απόγευμα Στο Cocktail Web Radio Δύο ώρες με μουσική Που αγαπάμε να μοιραζόμαστε